Εδώ ελληνοφρένια κανονική. Εκδίκηση έχουμε... είναι αυτό. Ε, πιο απ' όλα. Το Sweet Revenge. δεν το βάλαμε. Έχουμε άποψη. Στόχο. Στόχευση. Α. Έχουμε ξεκινήσει από τις 12 εμεί, Γι' αυτό μας ακούτε έτσι λίγο πιο κουρασμένους. Ε. Και είμαστε και μαζί γιατί είμαστε σήμερα. Έχουμε δύο ώρες εδώ. Είναι η πρώτη τελευταία Παρασκευή της σεζόν. Ναι. Αν πρέπει κάπως να το σημαδέψουμε όλα αυτά. Ο αυτό. ημιτελικός, να μιλήσουμε με γλώσσα που καταλαβαίνει ο κόσμος. Ο ημιτελικός των παρασκευών. Μα γιατί δεν έχουμε αγώνισμα εμείς. Έπαθλο κάτι. Ε, έτσι έχουμε μάθει να μιλάμε τώρα στη τηλεοπτική μας γλώσσα και Ναι, ζωή. ότι έχουμε μάθει, έχουμε. Αλλά... Λοιπόν, στο Αμβούργο γίνονται διάφορα. Τα έχετε δει. Έχουν μαζευτεί η G20 εκεί και έχει πολύ ένταση στους δρόμους. Το τι θα βγάλουν οι Τζίκου είναι ένα μεγάλο θέμα, έτσι όπω ξέλυσε ο όμορφο πλανήτη μα. Καλά για άλλα. τον πλανήτη, μάλλον. Εδώ στην Ελλάδα έχουμε μια ωραία είδηση. Δεν ξέρω τι σα λέει το όνομα τάσου θεοφύλου. Ε, αθώθηκε πριν λίγο στο εφετείο. Ήτανε πέντε, πέντε χρόνια στη φυλακή. Και στην Εριάννα, άντε. Πέντε, πέντε χρόνια χαμένα, όμω, τσάμπα. Πέντε, πέντε φυλακή. τσάμπα. Φυλακή. Δεν είναι πέντε χρόνια στη φυλακή. Αυτό Αν κάποιο έκανε κάτι, να είναι, ξέρω εγώ. Ο Πέντε χρόνια τσάμπα. Από την πρώτη στιγμή ότι είναι αθώο, δεν εμπλεκόταν σε αυτέ τι κατηγορίε. Η μόνη απόδειξη που δέχτηκε το πρώτο δικαστήριο ήταν ένα καπέλο. Μιλάμε για την, μια ληστεία στην Πάρο. Αν θυμόσαστε, που είχε και έναν θανάσιμο τραυματισμό του ενό οδηγού ταξί τότε, του Δημήτρη Μίχα, που επιχείρησε να σταματήσει του ληστέ. Εκεί λοιπόν, σύμφωνα με την αστυνομία, εμπλεκόταν ο Τάσο Θεοφύλου, γι' αυτό συνελήφθη. Αν και ο ίδιο έλεγε ότι εγώ δεν ήμουν καν στην Πάρο, ήμουν εδώ και δεν συμφωνώ και με όλα αυτά. Είμαι στον αναρχικό χώρο, ναι, αλλά όχι με αυτή τη λογική. Το έλεγε σε όλους τους τόνους. Αυτό δεν έπεισε κανέναν αστυνομικό ε, Είπε το βασικό όμως που τον ενοχοποίησε. Ναι. Είμαι στον αρχικό χώρο. Ναι. Οπότε και... ήταν αρ, αρκετό για αυτό. λέει εντάξει βρωμιαρέοι απατεώνες όλοι αυτοί παράνομοι. Είχε συνεχθεί στην Αθήνα μετά από σύμφωνα με την αντιτρομοκρατική πάντα επειδή είχε υποδεχθεί από τηλεφώνημα γνώστου ως δράσης της ληστείας. Α. Και ήταν αυτό το καπέλο. Είχε ταυτοποιηθεί ένα DNA αυτά τα DNA, γιατί και με την Ειριάνα το ίδιο παίζει. Που να μην μπορεί να μοιράσει καπέλο. καπέλο, να μην δώσει αλλού καπέλο. Το οποίο μ... καπέλο να δεν πήρε να περιλαμβάνεται στον κατάλογο των αντικειμένων που συλλέχθηκαν και φωτογραφήθηκαν στον τόπο του εγκλήματο. Έλα. Ένα καπέλο γενικώ. Και α μπει έτσι. Γιατί με, ένα καπέλο. Πέντε χρόνια. Άρα έχει βάλει καπέλο στη ζωή του κάποια στιγμή αυτό ο άνθρωπο. Και δεν ήταν το... σωστό. <laughs> το καπέλο δεν ήταν. Όταν γίνεται ένα έγκλημα, πάει εκεί η αστυνομία και μαζεύει στα σακουλάκια τα ευρήματα. Και αυτό το καπέλο δεν υπήρχε στα ευρήματα. Μετά προσθέθηκε. Ο, ο, και εσύ. Δεν το βρήκαν εκείνη την ώρα. Είχε πάει σε έναν κάκτο παραπέρα. Πέντε χρόνια χάνει κάποιο από τη ζωή του. Κόλυμα. Για όλα αυτά τα στιμένα που κάνει η αστυνομία και η δικαιοσύνη αμέσω μετά. Ήρθε λοιπόν σήμερα το εφετείο σε μια αναλαμπή και τον αθωώνει για όλε τι κατηγορίε. Όλε όμω. Ναι, εντάξει, αυτό είναι μια είδηση. Άλλη είδηση είναι τον αποζημιώνει κάπω. Αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα. Επειδή κατά καιρού συζητάμε για τέτοιου ανθρώπου που είναι. Ε, εμφανέστατο ότι δεν έχουν καμία εμπλοκή Το λένε όλοι Το λένε και άνθρωποι που δεν ανήκουν σε αυτό το χώρο Δηλαδή κραυγάζει από μόνο το γεγονός Όπως με την ιριάνα τώρα Που δικάζεται επειδή είχε σχέση με άνθρωπο Που είχε κατηγορηθεί ότι ήταν στους πυρήνες φωτιάς Ο οποίος όμως αθώθηκε Ο σύντροφός Αλλά έμεινε αυτή μέσα Είχε σχέση όμως Είπε στο καλλιγορητήριο Ε κάτσε περίμενε ρε παιδί μου ναι. Ναι. Και αυτή τώρα, με όποιον να είναι, δηλαδή θα, διαλέξει, θα διαλέγουμε τώρα, δεν κατάλαβα, ξέφραγα, ο καθένα όποιον θέλει να πάει να κάνει Θέλω σχέση. Να πω, ειδικά η αποειδικά περίπτωση Θεοφίλου είναι ένα πολύ καλό δίδαγμα, παράδειγμα. Αν είναι να τα κάνει τώρα, και εγώ τη ζητάω, αν είναι να τα κάνει αυτά η αστυνομία, να τα κάνει πολύ τεκμηριωμένα, μην παίρνει ζωέ ανθρώπων στο λαιμό τη. Πέντε χρόνια είναι πέντε χρόνια, ενό νέου ανθρώπου. Και όλο αυτό γκελάρει και στον κόσμο γύρω-τριγύρω. Δημιουργεί αρνητικά αντανακλαστικά, δημιουργεί και το βασικότερο διαιωνίζει μια άποψη για την αστυνομία. Γιατί προ, όποτε μιλάμε με αστυνομικού, λέει: Εμεί εδώ δίνουμε μια μάχη. Και ναι, οι νέοι άνθρωποι κυρίω είναι επιστήμονε. Ναι, όλα αυτά. Προσπαθούμε να μην έχουμε το παρελθόν. Ναι, αλλά με αυτά που γίνονται, όμω δεν βγαίνει η ρετσινιά από πάνω. Ενισχύεται και παραμένει. Και δεν βγαίνει και επίση και το βίωμα. Και δεν το πρέπει, βίωμα. Δηλαδή, σε, πέντε πώς, χρόνια. Πώς, δεν όντως. είναι πέντε μήνε, είναι πέντε χρόνια. Δεν ξέρω αν οικονομικά μπορεί να αποζημιωθεί κάποιο. Και πόσο μεγάλο θα πάρει, τι αλλάζει. Πέντε χρόνια να χάσει από τη ζωή σου σε αυτή την ηλικία. Και με δηλαδή... όποιε κακοχίε στη φυλακή. Με ένα καπέλο. Γιατί δεν ένα... ήταν στην πτέρυγα του Άκη. Ε, Γιατί ήταν αρχικό. Γιατί ήταν στη Σφαλιάρα μέσα. Προφανώ δεν ήταν στην πτέρυγα του Άκη. Αν και ο Άκη. Παρόλα αυτά. Σ σ να σ ίσαι, το κάνετε τεκμηριωμένα να το κλείσω αυτό. Όπω το Βελβεντό, α πούμε. Που κοιτάξαν, κάνουν το φότο σοπ του. Δείξαν ότι τα παιδιά δεν είχαν φάει ξύλο. Οργανωμένα πράγματα. Οργανωμένα. Έγινε και το εφετείο προχθέ στο Βελβεντό. Βγήκαν διάφορα εκεί. Λοιπόν, ε, τώρα είπε Σάκη. Είπα. Πολιτικό κρατούμενος και ο Άκη. Δεν ήταν. Αλλάζουμε από τον Τάσο Θεοφίλου, πάμε. Πού τον ελευθέρωσαν Η προοδευτική κυβέρνηση τη αριστερά. Η προοδευτική κυβέρνηση της αριστερά και γι' αυτό λοιπόν ο Άκη τι θα ψήφιζε σήμερα. Ο ψηφοφόρο ο Χατζόπουλος λοιπόν, ναι. αν ήταν οι κάλπε αύριο, τι θα έκανε. Κοίταξε να σου πω τώρα, ψηφοφόρο ευρώ. να βγω τι θα μπορώ Αυτά που άκουσα πάλι είναι τα ίδια επαναλαμβανόμενα λόγια ο κ. Σημίτης, ο κ. Μητσοτάκης, ο κ. υπόλοιποι Άρα... Βγάζω εγώ την αριστερά η οποία είναι η μάλλον η νέα αριστερά γιατί από το 2015 και μετά έγινε προσπάθεια δημιουργία μιας νέας αριστεράς Εγώ έτσι το ερμηνεύω Ούτε αυτή σας εκφράζει. Ναι όχι λέω, έγινε μια προσπάθεια, την εκτιμώ και βεβαίω, τη στιγμή αυτή είναι το μόνο που μπορεί να υποστηρίξει. ΣΥΡΙΖΑ λέτε. η νέα αριστερά, προσέξτε. Είναι άλλο πράγμα αυτό που σα λέω τώρα. Ναι, αυτό όμω δεν εκφράζεται με ένα κόμμα που μου λέτε. Αν σα ζητούσα να μου το εκφράσετε με ένα κόμμα. Με αυτό δεν είναι. υπάρχουν κόμματα. Αυτή ΣΥΡΙΖΑ, εντάξει. Αλλά δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι γενικότερα στην πολιτική ζωή. Είναι σημαντικό ότι ο Τσοχατζόπουλο ίσω ψήφιζε ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Αλλά δεν υπάρχει και ποτέ άλλο. Τι ψήφισε δεν καταλαβαίνω. Ναι, αλλά δεν έχει και αυτό το πω Είναι γνήσιο Συριζέος Το λέει με το πάθος, με το μη πάθος που το λέει να Σύριζα. Ναι, σιριζέος. αυτό ακριβώς τι Είναι άλλο είναι δεν αριστερώ, τι ποτέ. να κάνουμε, βάλε και να κάνουμε λίγο κυβέρνηση. Πόσο πασόπιτο Πόσο Σύριζα είναι ο Άκητο και πόσο. Ο, Άκης, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι Άκη Τσοχατζόπουλο. Να καλωσορίσουν οι σύντροφοι του ΣΥΡΙΖΑ τον Άκη στου κόλπους του. Θα επαναφέρω την πρόταση που έκανε την προηγούμενη ώρα. Ποια? Επικεφαλής του ψηφοδελτίου. Ναι, ναι. Επικεφαλής του ψηφοδελτίου επικρατεία του ΣΥΡΙΖΑ Άκη Τσοχατζόπουλο. Είναι πρόταση εδώ τη εκπομπή. Νομίζω συμφωνούν πολύ και ταιριάζουν όλα Εγώ τα. προτείνω να αρχίσουμε να υπογραφέ γι' αυτό. Μια καμπάνια, κάτι. μια καμπάνια. Δεν κατάλαβα. Μια καμπάνια. Όλοι μαζί μπορούμε. Όλοι μαζί υπογράφουμε. υπογράφουμε. Άκη να ηγηθεί των καλυτέρων, ναι, του επικρατεία. Βεβαίω. Δεν θα βγάλει και πολλού ο ΣΥΡΙΖΑ. Όσο επικρατείε, γιατί με τα ποσοστά πάει αυτό, αλλά ένα αξίζει να είναι ο Άκης στην επόμενη βουλή. Και να είναι από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ και να βγαίνει να τη λέει στο Γιώργο. Γιατί θα βγει ο Γιώργο μετά τη συμμετακτική παρατάξη, το σημείτι, αν θα πάει. Ο Γιώργο έτσι κι αλλιώ θα έτσι ο Υπουργό. Βγαίνει αρκεί να είναι σε κόμμα. Ε, ναι, ναι, δε δε δε Τώρα δεν κόμμα. ήταν, δεν βγήκε το κόμμα του. Τώρα Α, θα, ναι, ναι, ναι. θα είναι στη Δημοκρατική Συμπάθεια. φαντάζομαι. Όλοι καλοί μέσα, στη Βουλή. Ναι, ναι, ναι. Στη Βουλή είναι και πολιτικό κρατούμενος ο Άκη, έχει και εμπειρία. Νομίζω αξίζει να εκφράσει το χώρο τη αριστερά. Και πρέπει. Αλλά με πάθο, όχι αυτά τα βαριεστημένα τι να κάνουμε. Όχι, ο Άκης έχει πάθο και τέτοια. Όταν πάει δεν είναι στα πάντα, τώρα είναι μόλι βγήκε από τη φυλακή. Εντάξει, ναι. να γλύψει το μάλε και να βάλει δύο δόντια. Ναι. Έχει δίκιο σε αυτό. Επίση όλο το πασόκ έχει πάει η Πολλοί άνθρωποι από το παλιό Πασόκ έχουν πάει στο ΣΥΡΙΖΑ και ίσως έχουν σκεφτεί με τον ίδιο τρόπο που σκέφτεστε κι εσείς. Ε, κοιτάξτε, το θεωρώ φυσιολογικό, Γιατί ο άνθρωπος που έχει σχέση με την αριστερά, το κρίσιμο θέμα είναι αριστερά. Να ξεκαθαρίσουμε το, σχέμα, το θέμα ότι εδώ είμαστε Πασόκ αριστερά. Είναι να μην αυτό. έχει σχέση με την ε, αριστερά. <laughs> έχει σχέση, σχέση, Με την αριστερά, με... πάνω στην αριστερά. Ναι, το λέει εδώ άνθρωπος γιατί όλοι οι αριστεροί που θα πάνε στο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, ναι. Παλιά ήταν στο Πασόκ, τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ. Όλοι σκέφτονται τον ίδιο τρόπο. Το αριστερό Πασόκ, Πολύ λέμε. τιμητικό για το ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτό. Πολύ. Ε, μια χαρά είναι. Μια χαρά, μια χαρά είναι. Ταιριαστό, ταιριαστότατο. Η καλύτερη κατάληξη, Τεργιαστό, η καλύτερη κατάληξη. Ε, όχι κατάδεια, κατάλληλη. Όχι κατάντια, τώρα η αριστερά. Αυτή αριστερά, οι επαγγέλου σαν σύνδεξη του Άκη, στην την είδε, ήταν τόσο εύκολε οι απαντήσει του. Δεν μα λείπει αυτή η ευκολία στι απαντήσει, είναι αλήθεια, τα τελευταία δύο χρόνια, όχι. αλλά ε, είστε ένοχο. Όχι, δεν είμαι. Δεν είμαι. Σκευόρια, παγκόσμια. Ήθελα να με φάνε. Τα με έμενε ω ρόιτερ εκεί. Έκανα άλλε δύο ερωτήσει, αλλά με τον ίδιο τρόπο και το ίδιο πάθο και την ίδια ταχύτητα. Ήθελα να τα ξεπεράσει αυτά, ότι. Ναι, με κατηγόρησαν. Πάμε παραπέρα. ή αθώο. Πάμε παρακάτω. Ναι, Σε ένα αυτούμε. τέτοιο στήρι. Κάποια στιγμή το Ρόιτε έκανε την κομβική ερώτηση. Ο Ρόιτεν αν έχει βάλει το χέρι στο μέλι. Αν ερχόταν εκεί που παίρνετε τον καφέ σα ένα παλιό παραδοσιακό ψηφοφόρο του Πασόπου. Καθόταν δίπλα σα και σα έλεγε κύριε Τσοφαντζούπου, Λέω Σα ψήφιζα 20 χρόνια. Πείτε μου με ειλικρίνεια. Βάλατε το, το χέρι στο μέλι. Έκανα κακό που σα ψήφιζα. Πρέπει να είμαι περήφανο που σα ψήφιζα. Τι θα, τι θα το απαντούσατε. Πολύ απλά την αλήθεια και εγώ, ούτε το χέρι στο μέλι έβαλα ούτε δέχομαι ότι είτε δολοδοκήθηκα είτε με πλησίασε κάποιος και μου έδωσε ανταλλάγματα όπως ισχυρίζονται διάφοροι. Αυτά είναι τα όπλα με τα οποία με κυνηγάνε. Ε, εντάξει. Υπάρχει πιο κατηγορηματική διαβεβαίωση ότι δεν έχει βάλει το χέρι στο μέλι. Καταρχήν δεν θα το έλεγε για Θα το έλεγε, θα το έλεγε. δεν είναι αριστερό. Είπε δεν τον πλησίασε κάποιο. Μπορεί να το έδωσα από μακριά. Δεν τον πλησίασε. Όχι, είπε δεν έχω βάλει το χέρι στο μέλι. Ναι, και μένα και με εμένα Και εμένα μου αρκεί. Ναι, εντάξει, αρκεί και εμένα. Δηλαδή μπορεί να είσαι με στο μέλι και να κρατήσει το χέρι απ' έξω. Α πούμε. Ναι. Σημαίνει ότι δεν έχω βάλει το χέρι στο μέλι. Το χέρι το έχω έξω. Αλλά είμαι με στο μέλι. Και τη μου τζον στους αριστερού. στους αριστερούς, αριστερούς ναι, ναι. έτσι λοιπόν, Όσο... με, ε, καθαρός πλέον ξαναγυρίζει στην κοινωνία το δικαστήριο έχει άλλη γνώμη εντάξει, όμως τα δικαστήρια όπως ξέρουμε στείνουν και υποθέσεις έτσι, ό, και έτσι χαρούμενοι όλοι και, και το όπω το φάγανε που, που ένας πολιτικός κρατούμενος είναι ελεύθερος πια και είναι έτοιμο να ξαναμπεί στην ενεργοπολιτική πολιτική. Όχι μόνο ο Θεοφύλου θα αθώνεται. Όχι, απλώ ο Άκη μέσα. ο Άκη είναι στι καρδιέ μα αθό. Είναι. χρόνια ήμουν και Άκη. Ποιο Άκη. με τον Θεοφύλου, δεν κατάλαβα γιατί δεν Δύο πολιτικοί κρατούμενοι που αθωώθηκαν σήμερα. Μάλιστα. Ο Άκη λίγο πιο πριν. Ο Άκη πριν έδωσε συνέντευξη σήμερα και έμεινε, έγραψε. Σα σήμερα το 36η γενιά, τον Νίκο Ξιλούρη, με τον αέρα τον έχουμε κι εμεί εδώ στην Αθήνα. Μπορεί να τον πάρουμε πιο φρέσκο από, τα, από το συγκεκριμένο ψηλό βουνό. Yeah. Λίγο. Εμένα ο καπιταλισμό μου αρέσει. Ο καπιταλισμό είναι το ψοφότερο σύστημα τη ιστορία. Έδωσε τη μεγαλύτερη πρόοδο στην ανθρωπότητα και έχει παράσει τη μεγαλύτερη ευημερία. Είπε το σοφότερο ή το ψοφότερο. Το ψοφότερο, μάλλον. Νομίζω ότι έτσι το ακούστηκε η ψοφότερο. Να ορίσουμε τι είναι με πρόοδο, βέβαια. Και ευημερία. Και ευημερία Αυτό που ζούμε τώρα είναι ευημερία και, και πρόοδο. Τα σκουπίδια που Μάλιστα. τρώνε, η ενεργία, ξενιτιέ. Πρόοδο για όλου, καπιταλισμό. Νοσοκομεία, σχολεία, ανισότητε, αδικίε. Αυτό δεν συμπλήρωσε. Πρόοδο για Ναι επειδή του αρέσει Λίγους. πάρα πολύ και είναι ωραίο να το συζητάμε και σε παγκόσμιο επίπεδο πια όχι μόνο σε ελληνικό επίπεδο ναι βέβαια. έχει μια αξία όλο αυτό δηλαδή δεν, τα, δεν είναι και η καλύτερη φάση του καπιταλισμού είχε μια, κανένα δύο δεκαετίε, επειδή ακριβώς υπήρχαν και οι άλλοι απέναντι και κάλπαζαν έκανε και ο καπιταλισμός ότι είναι καλός έδινε κάτι δικαιώματα εκεί, ομάδες, κάτι σωματεία, κάτι ώρα, τα πράγματα με το που έπεσε το τείχος αμέσως αντίο. Την επόμενη μέρα και τώρα 20 χρόνια μετά, πόσα χρόνια είμαστε, ξέρουμε ακριβώς τι έχει γίνει. Να δούμε στα υπόλοιπα 20-25 τι θα έχει απομείνει τελικά και πόσο μεσαίωνα θα είμαστε. Με ευμερία πάντα και με ελευθερία. Ε, ναι, εδώ θα είμαστε να πεινάμε. Μεσαίωνα με ελευθερία. Δεν Είσαι ελεύθερος να διαλέξεις. Να επιλέξει. Τι εδώ τα, ταράχτηκαν οι σύντροφοι Ταράξηκα που πήραν με παραλληλισμού Σάκη Τσοχατζόπουλου με ΣΥΡΙΖΑ. Έχω και μια συντρόφη εδώ στο, ίντερνετ, Τι στο, στο το... Twitter που λέει Η ΣΥΡΙΖΑ πήρε να προστατεύσει. Θέλει να μήνυμα. Και ο Ρουπακιά έλεγε ότι ψήφιζε Κουκουέ. Ο καθένα λέει ό,τι θέλει. Το ότι είπε ότι θα ψήφιζε ΣΥΡΙΖΑ δεν σημαίνει, σημαίνει απολύτω τίποτα. Ναι. ναι. Ο Ρουπακιά ναι, δεν το είπε όταν το θέμα ποιο είναι ότι με το Ρουπακιά όλοι το είχαμε ακούσει και ξέραμε ότι δεν ίσχυε. Φ φαινόταν, ναι το καταλαβαίνεις. Ε, εδώ κολλάει όμως. Δηλαδή δεν ξενίζει. μια χαρά. Δεν ξενίζει. Δεν σημαίνει κάτι και για εσά που ψηφίζετε ότι ο Άκης ο Χατζόπουλος Μη το μπερδεύουμε. Ναι, μην Ούτε ότι λέμε ότι ο άκρη μαζήσαμε είναι, είναι κλέφτε του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι δε όχι. Και δεν σημαίνει ότι είναι όλοι κλέφτη. Γιατί εδώ λέει κάποιο Άρα να μα πει και μα Μογδάνου. Όχι, να μα πει τιμή μα να μα πει Μογάνου το θέμα, αλλά εμεί δεν λέμε ότι είναι κλέφτε. Απλά λέμε ότι ο Άκη, έτσι όπω το ξέρουμε, ο Άκη ήταν στο στόχαστρο τη εκπομπή και πριν αποκαλυφθούν όλα αυτά, γιατί είχε αυτή την ευκολία. Το, το Γιούργια, αυτό το, το, το, το λαϊκισμό το, στο ύψιστο, στον ύψιστο βαθμό. Τον πρώιμο Σιριζαϊσμό, θα το πούμε. Τον πρώιμο Σιριζαϊσμό, αυτό ήταν για μα είναι πάντα στόχο. Είτε το κάνει το Αλέξη, είτε το κάνει ο, ο Άκη. Όπω και αν το λένε έχεις, αυτό. Άλλε καταστάσει, αλλά ονόματα, ναι. Αλλά το θέμα είναι επειδή υπάρχει ένα ηθικό μειονέκτημα, διαπιστώνω στο ΣΥΡΙΖΑ και στου όσου ψηφίζουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Σύμφωνα με τα λεγόμενα του ΣΥΡΙΖΑ, πάντα. Ναι. Το ηθικό μειονέκτημα. Όποιο πά να κάνει μια. Ένα συσχετισμό με κάτι πολύ αρνητικό, όπως ο Άκης, ταράζονται γενικώ, κοιτώντα και άλλη μια φορά το δάχτυλο και όχι το, το δάσο. Το Ή δε, το φεγγάρι. Το, δε, το φεγγάρι. Ναι, όλα αυτά ναι, μαζί, για παροιμία είναι, καταλαβαίνουμε. Ναι, Έχουμε την επάρκεια να καταλάβουμε τώρα ναι. τι ακριβώ σημαίνει. Λοιπόν, θα τα καταφέρουμε. Εγώ κρατάω αυτή τη λέξη του Αλέξη Τσίπρα που την είπε στη Βουλή. Θα τα καταφέρουμε όπω θα έχουν καταφέρει και άλλοι σε διάφορε καταστάσει και γεννητούργια. Μπορούμε, θέλουμε και θα τα καταφέρουμε.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 Θα τα καταφέρουμε. Θα τα καταφέρουμε. Θα τα καταφέρουμε. Θα τα καταφέρουμε. Θα τα καταφέρουμε. Θα τα καταφέρουμε. Και θα τα καταφέρουμε. Και πιστεύω θα τα καταφέρουμε. Ναι, μπορούμε να τα καταφέρουμε και θα τα καταφέρουμε. Θα τα καταφέρουμε; Όχι το ερώτημα στο τέλο. Πάνω ασυμβολία. Παράξει η σιγουριά. Που μπρώχναμε. Η Μαρήνα Κουντουράτου από την άλλη. Πάνω που μπρώχναμε να το βγάλουμε. Η Ζωή Σεβίδη νοσοκόμα στο κέντρο υγεία που ήταν εκεί και έκανε την μαμή. Τη μαμή. Ναι. Όλα αυτά λοιπόν θα τα καταφέρουμε. Τα κατάφερε και η Μαρήνα Κουντουράτου. Έκανε τα παιδιά. Και τα καταφέρνουμε και εδώ με τον Αλέξη Τσίπρα. Το έχει πει πολλέ φορέ τελικά και με ερωτηματικό και με κατάφαση. Οπότε διαλέγεται και. Παίρνετε, λέει εδώ ένα, αντί για το εμβατήριο τη σημαία. Όχι, η κυρία Κροάτρια. Αντί για το εμβατήριο τη σημαία που το λιδωρείτε στο σήμα σα, γιατί δεν βάζετε για αλλαγή ένα παραποιημένο κομμάτι σοβιετικού εμβατηρίου ή του Ελλάδα, έτσι για να γελάνε όλοι οι ακροατέ σας Σχεδόν μέρα παραμέρα βάζουμε τέτοια <σομίως> εμβατήρια. <ναι. σομίως> όχι παραποιημένα. <σομίως> ναι, όχι και παραποιημένα. Άμα βρούμε, βάζουμε. Ε, δεν γελάνε οι ακροατέ με αυτά. Δεν ξέρω αν με το εμβατήριο τη σημαία. Νομίζω δεν με τίποτα από τα δύο. Λάθο εκτίμηση και προσέγγιση. Αγχωτική σα κόβω, είστε και ντόκτορ, έτσι υπογράφεται μπροστά, η κυρία ντόκτορ Άννα. Χαλαρώστε λίγο, ή αν σα βγάζει γέλιο, γελάστε, δεν έχουμε κανένα απολύτω θέμα. Τελικά, τι κατάφερε πέρα από όλα αυτά τα γεννητούργια τη κουντουράτου, Ακούσουμε τι πραγματικά έχει καταφέρει. Η προσπάθεια για να φτάσουμε μέχρι εδώ ήταν τεράστια, ήταν πολύ δύσκολη. Καταφέραμε λοιπόν αυτά τα δύο χρόνια, συρρήκνωση μισθών, πλήρη απορρίθμιση τη αγορά-εργασία. Εξάλληψη κάθε μορφής κοινωνικής προστασίας. Αλήθειες. Πολλέ. Τρία, τρία στα τρία. Πόσε. Τρία 0, όχι πέντε 0 Τρία 0 αλήθειες από τον Αλέξη Τσίπρα. Νομίζω σε αυτό δεν διαφωνεί κανένας σύντροφο, Συριζέος και εμεί, γιατί έχουν γίνει όλα αυτά που είπε. Έχουν γίνει έτσι ακριβώ από αριστερή κυβέρνηση. Ναι, δεν το είχαμε δει ποτέ. Από αριστερή από Βαριές, Θέλω και από την αριστερά περικόπες για το Πασόκ τι ήταν. Α, το Πασόκ έδινε, δεν έκοβε. Το Πασόκ, ναι, ναι. σύμφωνα με τη λογική του συντρόφου Άκη, ναι, ναι. ήταν αυτό που δώσαμε στο λαό, αυτό που ήθελε ο λαός ο λαό τότε δεν ήθελε ανάπτυξη, δεν ήθελε μισθού, ήθελε το ίδιο το Πασόκ. Είναι μια παράξενη λογική την οποία την ανέπτυξε oh, και αυτή oh, oh. χτε ο σύντροφο πια Άκη. Η ανάπτυξη απαιτεί σχέδιο. Όταν εμεί πρωτοξεκινήσαμε με τον Αδρέα στην Ελλάδα να προσφέρουμε την λύση για το ελληνικό πρόβλημα τη εποχή, όλοι. Παιδί, λέει, τι είναι αυτό που θα προτείνει, θα ο Ανδρέας και το Πασόκ. Ξέρετε τι φέραμε τότε, το Πασόκ. Η λύση ήταν το Πασόκ. Δώσαμε το Πασόκ στο λαό, να μπορέσει να γίνει το κόμμα του. Το κόμμα του αυτό δικτυώθηκε σε όλη την Ελλάδα και μέσα από αυτό άρχισαν οι διεργασίες, οι επιθυμίες, οι συμβάσεις για την αναπτύξη. Αυτό λοιπόν, δώσαμε στο λαό το Πασόκ. Ναι. Χόρτασε σε Πασόκ. Εδόξα το Θεό, ευχαριστούμε Όπως πολύ. Όπως λέει και ένας εδώ ακροατής, ο Κώστας, ΣΥΡΙΖΑ, το ανώτατο στάδιο του πασοκισμού. Ναι. Καταλήγει το μηνύμα του. Και λέει εδώ μια μ, άλλος ακροατής, «Δεν είμαστε πρώην Πασόκ, ανόητοι, που ξέρετε εσείς την ιστορία καθενός τόση αμετροέπεια». Είστε, καταρχήν, γιατί δεν το ξέρετε, όλοι είμαστε πασόκ. Εκτό και αν είστε νυν πασόκ. Που το, το πρώην μπορεί να είναι υπαρεξήγηση. Δεν είμαι εγώ πρώην, άσε, είμαι εγώ ψηφίζω ακόμα, α πούμε. Επίση, βαθιά μέσα μα, όλοι είμαστε πασόκ. Ο ίδιο στέλνει νωρίτερα. Σα αγαπώ, εκτιμώ τη δουλειά σα. Αλλά σήμερα ξεπεράσατε λόγω εμπάθεια για το ΣΥΡΙΖΑ κάθε όριο. Ποιο είναι το ώριο? Δεν υπάρχει όριο. <laughs> <ίδιο ώριο. laughs> Πιο αριστερή από το Πασόκ και ικανοποιείσαι με τα όσα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, τότε έχει χοντρότερο πρόβλημα από τον Άσουνα Πασόκ. Είναι χειρότερο να έχει μια αλφα ιστορία και να δέχεσαι όλα αυτά. Π.χ. μείωση αφορολόγητου, ξεπούλημα για 99 χρόνια, αφορολόγητο φτωχού, ξεπούλημα 99 χρόνια, ό,τι καλό υπάρχει σε αυτόν τον τόπο, μειώσει μισθών, συντάξεων, κόψιμο του ΕΚΑΣ. Αν λοιπόν έχει αριστερή ιστορία και δεν είσαι Πασόκ. Αν είσαι Πασόκ, άντε και να το καταλάβω γιατί μια τέτοια λογική γιούργια στον Ταμπλά με τα κουλούρια έχει και το Πασόκ. Αλλά αν είσαι αριστερός ε, λυπάμαι εγώ για σένα, αυτή όχι. Αυτή η στις του αριστερού. Αυτή, αυτή, αυτή όχι, γιατί επικαλούνται ιστορία ναι. για να δικαιολογήσουν όλα αυτά τα εγκλήματα που διαπράττει τώρα, επί δύο χρόνια συνεχώς αυτή η κυβέρνηση. Πες άλλη μια φορά την ανακοίνωση για την ε, συνεργάτες που θέλουμε. Ήνε ζητούμε την... συνεργάτες, ζητούμε συνεργάτες στην τηλεοπτική ελληνοφρένεια. Τελευταία ανακοίνωση, ναι. ανακοίνωση. Λοιπόν, ε, νέοι και νέε. χοντροί και αδύνατοι όπως κάποιο κάποιος <laughs> παρεξηγήθηκε. Ε, και όχι μόνο νέοι, άντε. Ε, στείλτε μας ε, τα, ένα σύντομο βιογραφικό σας για να το διαβάσουμε και να το κάνουμε έτσι, επεξεργασία. Απαντώντα και σε τρει ερωτήσει που έχουμε βάλει στην επίσημη ιστοσελίδα μα ελληνοφρενιανέτ.gr, Τι θα αλλάζατε στην Ελληνοφρενία, τι θα αλλάζατε στη χώρα, τι θα αλλάζατε στον εαυτό σα, Και όλο αυτό μαζί στείλτε το στο ελληνοφρενιαtv.papaki.gmail.com Μέχρι την Δευτέρα που έρχεται. Μέχρι τη Δευτέρα, μετά τελειώνουμε. Θα αρχίσει η επιλογή. Μετά θα αρχίσει το, το bootcamp. Ναι, το πράγμα, bootcamp. Οι καρέκλε κτλ. Ναι, αυτά. Πριν πάμε στι διαφημίσει, λέει εδώ ο Μπαρμπανίκο. Ακροατής. Για το υπέροχο κόμμα κουκουέ υπάρχει καμιά κριτική. Να ακούσω μια φορά και ας πεθάνω. Καλημέρα Νίκος Γιάννηνα. Μα γι' αυτό δεν λέμε. Για να μην πεθάνεις. Θα θέλουμε ζωντανό. Οπότε αν την ακούσεις την κριτική σύμφωνα με τα λεγόμενα στο θα πεθάνεις. Κρίμα είναι. Θέλουμε να υπάρχεις και κάνουμε ό,τι μπορούμε γι' αυτό. Να σα σκανδαλίσω λίγο. Εμένα ο καπιταλισμό μου αρέσει. Ο καπιταλισμό είναι το σοφότερο σύστημα τη ιστορία. Έδωσε τη μεγαλύτερη πρόοδο στην ανθρωπότητα και έχει παράσει τη μεγαλύτερη ευημερία. Έχει κάνει και κανένα δυο πολέμου. Παγκόσμιου. Ευημερία το λε αυτό και πρόοδο. Ο κομμουνισμό δεν έκανε. Παγκόσμιου όχι. Ε, εντάξει, Νίκησε τον καθένα. έναν. Κατάλαβε, εκεί φαίνεται το μεγαλείο του καπιταλισμού. Ό, μπορεί τι... να κάνει παγκόσμιο. <laughs> Όντω. Γατάκια <είναι> κουμούνια. Ένα <laughs> μεγάλο δεν καταφέρατε 60 χρόνια γιατί <laughs> ένα παγκόσμιο πόλεμο να κάνετε. Έχει δίκιο αυτό και από ευημερία πια άλλο τίποτα. Το βλέπει γύρω-τρία. Κυρίω, το ζούμε γύρω μας. Και ελευθερία, εγώ επιμένω: το βασικό είναι η ελευθερία σου. Να είσαι ελεύθερο να κάνει κάτι. Και να τον νιώθει, πρέπει να το, το πετσίσει μέσα. Ναι, ναι, ναι. ναι. Η να είσαι αυτό ακριβώ. Αυτό με μετράει πάρα πολύ. Λέγαμε, ακούγαμε πριν τον ε, Τσίπρα που έλεγε: Θα τα καταφέρουμε, θα τα καταφέρουμε 15 φορέ που το έχει πει στη Βουλή. ακούσουμε και το ανάποδο. Θα τα, τα καταφέρουμε. Φτάσαμε λοιπόν στο τέρμα. Κερδίσαμε του αντιπάλου μα το πεδίο τη ηθική. Αλλά δεν καταφέραμε να σταματήσουμε τη λιτότητα. Σε ό,τι αφορά τον δεύτερο πυλώνα του προγράμματό μα, αν και δεν καταφέραμε εξαιτία των δυσμενών οικονομικών συνθήκων και τη μεθοδευμένη ασφυξία να προχωρήσουμε στι αναγκαίε φόρο ελαφρύνσει υπέρ των μισθωτών, είναι σαφέ ότι μέσα σε αυτή τη μάχη δεν καταφέραμε να υλοποιήσουμε ένα μέρο των δεσμεύσεών μα. Όπω όμω είναι επίση σαφέ ότι ο αγώνα συνεχίζεται και είμαι βέβαιο ότι θα τα καταφέρουμε στο μέλλον. <Σι> Νέο είσαι, όρεξη να έχει. Εμεί σε περιμένουμε. Είμαστε. Όταν τα καταφέρει, απλά πάρε τηλέφωνο να ξέρουμε. Και άμα θέλει, στείλει και βιογραφικό στην Ελληνοφρένεια. Ε, το έχει στείλει, είναι από του βασικού συνεργάτε. Νέο είναι, όρεξάτος η... είναι. Ρεξάτωση, η αλήθεια είναι ότι, είναι... ότι δεν πήκε, μπήκε. με μια σέπη αυτό, δεν μπήκε με βιογραφικό. Φίτα, στα, στα όσα λέμε στο κειμενάκι, στο mail, τα πληρεί όλα ο Άλεξη. Και Ψώνιο είναι και Σιριζέο είναι και Πασόκο είναι. Όλα ό,τι έχουμε βάλει μέσα. Έχουμε βάλει κάποιες προδιαγραφές αν διαβάσετε τα. Και ο παδός του κουλίνε είναι, όλα είναι με ακριβώς. Οπότε, λέει εδώ ο ο φίλος, τον οποίο τον ξέρεις και εσύ από η Λιούπολη, μου στέλνει και μου λέει, σιγά μη στείλω βιογραφικό. Άντε βρε, τυχερά και στάρθω. Α, <laughs> <laughs> ωραία. Μόνος του. Αυτό που Άλλος Άλλο ένα φιλοστέλαιο Χρήστο. Καλημέρα, μια διευκρίνηση. Όταν λέτε νέου συνεργάτε, εννοείται σε ηλικία. Γιατί και εμεί οι γέροι θέλουμε να κάνουμε μια νέα καριέρα. Ε, Πότε δεν είναι αργά. Σωστό. Λίμον. Ή άνω θα... των 55 μιλάτε, αν θέλετε, για να έχουμε και μια επιδότηση. Τι δίνουν. Υπάρχει μια επιδότηση. Θα πάρουμε εμεί την επιδότηση. Εσεί θα πληρώνεστε. Θα πληρώνετε. Θα πληρώνετε. πληρώνετε. πληρώνετε. Εσεί εμεί την επιδότηση για να γίνει. Γιατί δεν γίνεται σε πολλέ εταιρείε και αυτό. Ου. Δεν έχουν αρχίσει ακόμη να πληρώνουν οι εργαζόμενοι. Θα έπρεπε. Κοιτάξτε να δει. Μια απόφαση του Πάγου που Αν σκεφτεί ότι δεν πληρώνονται και χορηγούν από την τσέπη του τη μετακίνησή του στην εταιρεία. Ε, και ε, την, εταιρεία τρόπο, γενικώς. Και την εταιρεία τρόπο. Και βγαίνει ο Άριο Πάκο και λέει ότι η μη του δεδουλευμένων δεν συνιστά ε, κάτι κακό για του όρου τη εργασία. Οπότε. Από το και πέρα θα πληρώνεις. Άρα... Πηγαίνεις στη δουλειά, πληρώνεις και όλες ένα ποσό Μην πληρώνετε, ο εργάλης θέλει να αποσχολείται για να μην πάθει κατάθλιψη σπίτι. Ναι. Οπότε. Άρα... <laughs> διαλέξτε και πάρτε. Έχουμε και άλλες ελάχιστες ακόμη διαφημίσει, γιατί μετά όπως κάθε ε, Παρασκευή έχουμε και παραγγέλιες. Ένα μήνυμα για καλή νύχτα Όπως λέγαμε παλιά ένα πήμα καλή αποστόλη ακροατή, λέει Καλά μου και ευτυχώ που έρχεται ο Αποστόλης Καμιά φορά στην εκπομπή να σε ξεπλένει Γιατί χειρότερο κομματό σκύλο από σένα δεν παίζει Ευχαριστώ φίλα Ακροατή για μπράβο. τα καλά σου λόγια Ποιος το στείλε Αποστόλης Α ναι εγώ το στείλε <laughs> <laughs> <laughs> Τώρα έφυγε ποτέ Άλλος άλλο. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια ναι. Λοιπόν, φτάνουμε στο τέλος γιατί έχουμε παραγγελίες, έτσι βαρβάτες και μπόλικες σκαλοκερνές. τα υπόλοιπα εμείς από Δευτέρα. Γεια σας. Γεια σας. Για την Παρασκευή. Λίξα. Ένα τραγούδι που έχει γράψει ο Τσακνή για το Πολυτεχνείο Νοέμβρη, Κάπω έτσι λέγεται. Έχει... ήταν η χρονιά. Mm -hmm. Εσύ σου mm -hmm. 19 mm -hmm. και εγώ 73. Ναι, ναι, Και να που ερωτεύτηκα μια θέση στην ΕΡΤ. Ναι, ναι. Εκεί που λέει οι φίλοι μα τα κόμματα γατζόθηκαν μαζί με τις δηλώσει του όταν ανέλαβε την ΕΡΤ. Και μετά εκεί που λέει κρατάω το στόμα μου κλειστό, τα χείλη που ματώσανε μαζί με το σκασμό σου", που έλεγε προχθέ. Toshale Stimblatia me se parchia sto plitos kita y entusiasmo no en angorila bucati cigani, toni canferi filakismeno dico se chini che se vasmo i goro tocores tu hor you pesana neftametto jo de leopold de leopoldi Θέλω το υποβρύχιο. Το υποβρύχιο που ήσουν από κάτω. Α, σα Και... αρέσει να με από ένα, κάτω. Ε. Το σα σεξιστικό επίθεση, σε καταγγέλλω. Ναι, Νίκος Κουκος. Δεν είμαι εγώ. Εγώ είμαι ο Νίκος ο Κουκος αγόρι μου. Είπα να μιλήσω με κάποιον τσακάλι να μου δώσει ένα τριγωνική διάσπαση στο ραντάρ. Είστε ο καπετάνιο στο υποβρύχιο. Ναι, ναι. Λοιπόν, θέλω να κάνετε αυτή τη κίνηση. Τάφτην. Κύριε Κούκο, Ναι. τι χρειάζεται πρέπει να το κάνουμε γιατί πλησιάζει ακριβώς. Πρέπει να βγείτε στο ρολόι. Ε, ε, δεν έχετε πάρει εντολή από το Συνταγματάρχη Πύρο. Κάτι έχουμε πάρει, κάτι έχουμε πάρει αλλά το είχαμε ρίξει τι βασιλόπιτε. Φτιάχνουν βασιλόπιτε. Φτιάχνει τι βασιλόπιτε μέσα στο υποβρύχιο. Επο θα τη φτιάξουμε απέξω στη θάλασσα παιδί μου, πώ θα γίνει. Ποιο είσαι εσύ, παιδί μου. Ποιο σε δώσει μου το όνομά σου. Ο τίτλο ο ντάτακα. Ωραία λοιπόνεν άκουσε να δει, μειώθω είσαι. Υπαξιματικό. Ωραία, άκου να δει. Θέλω να μου κάνετε αυτή την κίνηση τώρα, τώρα έχει δώσει εντολλο πύρο. Εγώ σα μιλάω 12 μέτρα κατά τη γη. Φιλάρη θα είμαι. Αχνά μου να κι μαζί σου καλαπότει. Μπορεί να έρθει, θα μετάθεση αν κάνει αυτή τη κίνηση τώρα. Δεν ξέρω Εδώ... τι κίνηση είναι αυτή, έχει πολύ κίνηση Καλά δεν έχετε ενημερωθεί για σας, ε, δώ, δώσ' μου σε παρακαλώ τον καπετάνιο Στη κουζίνα είμαι παιδί μου, έχω τα φλουριά, είμαι αρμόδιος φλουριών Δεν είσαι διά του θαλασσαίως Όχι, αρμενιστής είμαι Α, Ωραία, ωραία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 Η φύση από το μ' δεν ξέρω γιατί Ίσως να το χανα σχήμα κλείσει Το τέραθ γιένοντας έξω από εκεί σήμερα θα τον να Μιλούσε για την παρθένια του Που χρόνια τώρα τον είχε σκλάβει Σκάσε ηλίθεια! Θέλω κάτι εκλεκτό για την Παρασκευή. Θα βάλει τη ζωή να είναι στα κάγκελα και να φωνάζει βοήθεια. Φωνάζει βοήθεια, φωνάζει βοήθεια! Ε, ναι, έτσι. Μετά θα βάλει στον πρόεδρο, τη Ραχίλ και τον πρόεδρο. Και μετά το εκλεκτότερο θα βάλει στον παλαούρα να φωνάζει φρουρά. Σωστό. Και κρίμα να μην έχουμε εικόνα να βάλουν τη ζωή να παλεύει να ανοίξει αυτό το μνημείο το Ασαντσέρ που φτιάξανε για την ΕΡΤ. Θα πω ένα τραγούδι στο πιάνο για αυτά που κανεί δεν τολμά. I jak para pano co parapano, na mnie fonaxet. tu mi, co chcę, żebyś mi powiedział. mi, Ο κόσμο πακούει, πελαγώνει και λέει από μέσα του τα φουτάκια. Βγάλετε του χαρού, επιτέλου. Βγάλετε του χαρού. Θέλω το βγάλω, κύριε Τουσκασμό. Μαλακά, πιο μαλακά. βγάλε το λόγο σου, πιο μαλακά. Η φρουρά που είναι η φρουρά. Άρα, Ο αφέντης ούρλιαξε Βρουρά Του γορίλα του έχει σαλέψει Δεν έχει δει ποτέ του μαϊμού Γι' αυτό μπορεί να τα μπερδέψει Απ' τους παρόντες το τοκάθεις Σπεύδει τα νότα του να προφυλάξει Οι γερωτοκόρες απέδειξαν πως Αλλοειδές κι άλλο η πράξη μπορεί Την Παρασκευή είπαμε θα μου βάλει το βορίδι. Να το ξαναθυμηθούμε που κλαίγεται ότι ο κλάδο ενημέρωση και οι τέχνε τέλο πάντων είναι κατακλυσμένε από ακροαριστερή αντίληψη και δεν ακούγεται πουθενά οτιδήποτε άλλο. Κυρίω. Δεν θυμόμαστε πόσο ακροαριστερή ήταν η Χούκλι και ο Κούρο την περίοδο του δημοψηφίσματο. Θα υπάρξει αύξηση στι τιμέ των προϊόντων από 15 έως 32%. Τα επιτόκια θα εκτιναχθούν στο 37%. Θα ζήσουμε διακοπέ ρεύματο. Τα καύσιμα θα δίδονται με δελτίο. Θα υπάρξουν μειώσει σε μισθού και συντάξει. Υγεία, θα σκαρφαλώσει σε αδιανόητα επίπεδα. Αν δεν ε, το θυμάμαστε, το μαράκι τη Δευτεράτζα. Μα με συγχωρείτε, δεν φταίω εγώ αν όλε οι κοινωνικέ ομάδε τάσσονται υπέρ του ναι. Του το, το Μέγκα, ναι, πώ τη λένε. Το, το μαράκι, ε, η Δευτεράτζα. Η Μαρία, η Δευτεράτζα. Έτσι τη λέγανε, βρωματικά. Εμεί έτσι τη λέμε. Τι είναι η ιδεολογική ηγεμονία. Πάρτε για παράδειγμα. Τι εννοώ, Είναι δυνατόν στι ενώσει των δημοσιογράφων η άκρα αριστερά να παίρνει 40% η ευρύτερη αριστερά να φτάνει στο 70%? Ένα αντιπροσωπευτικό τη κοινωνία πώ στο 40. Γιατί απλώ αυτό λόγο ότι εκεί υπάρχει υπέρατη σε κεντρικού ειδεγικού μηχανισμού στου δημοσιογράφου τη <Κι> άκουσα αριστερά. 20 μα και καταστρήσει στα χαλιά. θα μου βάλει στο to to give to Τη δήλωση Τσίπρα που παίξατε σήμερα ότι αν ψηφίσουμε ναι σε πέντε μήνες θα έχουμε το τρίτο μνημόνιο και αμέσως μετά το ρεφρένα από το Τρίτο Στεφάνι. Και όπου Στεφάνι, μνημόνιο. Τρίτο Στεφάνι Τρίτο Στεφάνι Καρδιά μου τι να σε χαιράσω Πού δεν με πιάνει Λίγα γιοήμως να ξεχάσω Αυτό... Ωραίο ταγκό αυτό που είπα, Το είχα χορέψει. Θυμάμαι τότε. Έλα, Αν επικρατήσει το ναι, θα έχουμε μια προοπτική και μια συμφωνία η οποία δυστυχώ για τον ελληνικό λαό δεν θα δώσει διέξοδο. Και σε πέντε μήνε θα ξανακληθούμε να μιλάμε για ένα τρίτο μνημόνιο. Το πρώτο μνημόνιο. Μα πια πληγεί το δεύτερο μνημόνιο. Φτάνει σε αλληγή, Πού Που ζήσαμε αυτήν η ομορφιά Και αστάλα <ας τα> Βικτόρια Σέμπρε Το <Τορύνα> Ο γλωσσόμου θυμάδων δρόμος στο δρόμο Μα ένας ψυχρεμός δικαστής Και μια γιαγιά δεν είχαν λόγο Κι αφού οι υπόλοιποι την είχαν κάνει Το θηρίο πάτησε γκάζι Τη χριούλα και το δικαστή Με τέσσερις πίδους του σαρπάζ <Τορύνα> Θέλω να ζητήσω μια θέρευσή για την άλλη Παρασκευή. Δεν ξέρω αν στο επιτρέπει το Ισουρού. Α, δεν ξέρω, θα ρωτήσω. Πες μου. Ειδικά αφιερωμένο λέω για του Θέλω να μου βάλεις το ερωτικό του τζιτριπανούση. Κι εγώ σ' αγαπώ. το Χριστό μου. Κι εγώ σ' αγαπώ. το Χριστό. Και σε παρακαλώ για τον καρι*** το δικαστή που καταδίκα στην Ηριάννα θέλω τον γορίλα που παίρνει τη γιαγιά και διαλέγει το δικαστή Αχ, για να στεναξει η να πάρει εμένα είναι απιθανό, μάλλον Θα ήταν τελείως παράξενο και δεν θα το ευχόμουν εκτός των άλλων Να με μπερδεύσει με πέψι, μια μια μαϊ μου υποδικαστής ενοχλημένος Είναι αδυνατόν εντελώ. στο τέλος βγήκε Και βάλτε και, και να, να γίνει και ένα μνημείο για το Πογδάνο. Δεν παίζεται το παιδί. Δεν στο πρόβλημα και... του ή στο πρόβλημα του Στο Sky Να βάλω ένα μπουκάλι κρασί που του λέει ο φελό, να λέμε χωρί τον πογδάνο τίποτα ε, λοιπόν, ή να βάλω το φελό σκέτο και να γράψω τον στη μνήμη του. Όσον αφορά στην ε, ε, επίσκεψη αγαπητέ μου μηχάνη που ορισμένοι θέλουν από κυβερνητικού εξωματούχου είναι ένα μήνα και εβδομάδα ο στο νοσοκομείο, από πρώην του <ΣΣΣΣ> Χτυπημένος από πρώην συντρόφους του Έλληνα Πρωθυπουργού, Και ο Έλληνας Πρωθυπουργός δεν έχει πάει να του πει ένα γιά. Τι κρίμα να μην είμαι, Κίνας, υποτογραφίζω βρε και αρτά. Απαξιώντα λοιπόν τη γιαγιά, το δικαστή σφίγγει με πάθο και μπροστάμνου. Τον τραβάω, ενώ αυτός του φώναζε. Χρουρά! Τι ακριβώ συνέβη εκεί πίσω, αδυνατόν ανάφερε εκτενό. Μάμε για το Θεέα μας. Είμαι πάλι την πάθο, μια αφιέρωση θέλω για την Παρασκευή. Το Τζακνί nee, με στίχους από τα τραγούδια του, όπως το «Στα κόμματα γαντζώθηκαν». Άμαν. καιρό και εγώ, μεγαλώσαν κι οι φίλοι μου, εκεί γύρω στα σαράντα, στα κόμματα Η ελπίδα έρχεται. Και εγώ δεν ξέρω τι να πω. Ή το δήλωσε η Τσούλα ιστορία ότι γεράσαμε και όλα αυτά. Σε με το σκάσε που έλεγε και με το σκάσε του Δάντι. Γιατί τελικά πιο καλή πολιτική αποψήφι ο Δάντι από, από τον Ζακνί. Εκεί καταντήσαμε. Έβγαλε δρόμο, ιστορία, ότι ξοφλήσαμε. Κάτι να γάλω, κύριε, το κύριε Είμαστε λέει το παρατράποδο στα οράσιμα Επιτέλους, σκασμός οι ρήτωρες πολύ Στο εξισταπέζο μες αυτό το θείασο φαντάσματα. Σκάζει! Σκάζει, απ' τις σκέψεις δεν μιλούν οι το να σκάλω, κύριε, το Σκάσε, που χωρί τίποτα άλλο. Πού το ξέρουμε αυτό. Ο Δάντη ο Δάντης είναι κουκουέ. Δεν το έχει παίξει ποτέ αριστερό. Δεν έχει βγάλει τίποτα την πλάτη τη αριστερά. Στήριξε το δημοψήφισμα με το όχι. Έβρισε του φασίστε χωρί να πουλήσει ποτέ πολιτική ιδεολογία. Βρέο Δάντη, δεν το έξερε αυτό. Δεν το έξερε ο Δάντη που πλακώθηκε με τη Γερμανού που ήταν ακεκολητή τότε για το όχι. Και έλεγε: Εγώ είμαι ο Δάντη, ένα φτωχό παιδί από την Κασαριανή. Και όποιο έχει φίλου χρυσαυγίτε να σηκωθεί να φύγει από φίλου μου και κάτι τέτοια. Μπράβο Χρήστο, θα του βάλω κι άλλο, θα του κάνω φιέρμα. Το παλιό μου παλτο, το χαρίζω σε μένα. Τι πες? Κάνω αφιέρωμα Το παλιό μου παλτό. Εννοούσα το Τζίπρα. Το παλιό μου παλτό το φορτωθήκαμε όλοι μας. Το παλιό μου παλτό Το Τσίπρα. Το χαρίζω σε σένα Να προσέχεις μικρή Παραγγελία για Παρασκευή, παρακαλώ. Θα ξεκινήσει με το θύμιο που λέει ότι επιτρέψτε μου να πω τα ονόματα των 25 που μα κάναν την ε, καταγγελία. Και θα ξεκινήσει ο πρόεδρο τη Βουλή να λέει τα ονόματα με το ναι σε όλα. Στο ενδιάμεσο, πέτα ένα εμεί είμαστε αριστεροί δημοκράτε. Και επειδή γουστάρω έτσι να το, να το αγριέψω, πέτα και ένα παπαδόπουλο στο τέλο ότι εμεί θα παλέψουμε για τη δημοκρατία. Η δημοκρατία στην Ελλάδα των μνημονίων και τη επιτροπή, το έχουμε πει πολλέ φορέ, έχει πληγεί ανυπολόγιστα. Ναι. Έχει υποβαθμιστεί. Θα σα διαβάσω ποιοι είναι 25 βουλευτέ, τιτάνε τη υπεράσπιση τη ανθρωπίνη αξιοπρέπεια, μαχητέ, ναι, των κοινωνικών ανισοτήτων. Αυτοί που έχουν φέρει τα μνημόνια θα μιλήσουν για κοινωνικέ ανισότητε και ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Το προσπερνάμε αυτό και πάμε σε αυτού που του ευχαριστούμε και θερμά και είναι. Σία Αναγνωστοπούλου, ναι σε όλα. Δρίτσα Αστόδωρο, ναι σε όλα. Δριτσέλη Παναγιώτα, ναι σε όλα. Δουζίνα Κωνσταντίνο, ναι σε όλα. Εμμανολίδη Δημήτρη, ναι σε όλα. Λεζ Κατερίνα: Ναι, σε όλα. Θα Μαρία: Ναι, σε όλα. Καβαδια Ανέτα δημοσιογράφος: Ναι, σε όλα. Καραγιανίδης Χρήστος: Ναι, σε όλα. Καστόρης Αστέριος: Ναι, σε όλα. Κατσαβριάς Χιοροπούλου Χρυσούλα. Ναι, σε όλα. Κουράκης Αναστάσιος, ο τάσος οπئتις κατά της ελινόφραιης. Πώς θα καταλάβουμε, και πως μπορεί να καταλάβει τι είναι στίθος γυναικας. Ναι, σε όλα. Κυρίτς Γιώργος, γέفتος δημοσιογράφος in Άδηλφος: Ναι, σε όλα. Μανιός Νικόλαος, συνεργάτης Έχει γίνει πολλές φορές με αυτά τα ωραία που λέει Μην αλήγετε, μην αλήγετε κουβέντα Γιατί είναι ώρα μου... φαγητού μου... τώρα Ναι, σε όλα Μπαλαούρας Γεράσιμος Μάκης Φρουρά! Ναι, σε όλα. Τεράστιο συνεργάτη μα, επειδή και μόνο είναι τόσο αριστερό. Πάλι Γεώργιο, Παπαδόπουλο Χριστόφορο, Παρασκευόπουλο Νικόλα, Ορίζο Δημήτριο, Σπαρτινό Κωνσταντίνο, Σταματάκη Ελένη, Σταμπουλή Αφροδίτη, Τζούφι Μερόπη, Κούφα Ελισάβετ Μπέτι, Επίση αριστερή, μην το ξεχνάμε και τελευταία με αλφαβητική σειρά. Χριστό Πούλο, Αναστασία, Τασία. Ελληνίτζε, Λαέ. Ναι, σε όλα. Ζήτω η δημοκρατία. Ναι. Θα πω μονάχα που για το αλόκοτο το τούτο φόναζε κλέγοντα Ο δικαστής, στα διελλείμματα φώναζε μάνα, oh. φώναζε μάνα, σαν το φουκαρά που χθες καταδίκασε για ληστεία και για κοινό παραδειγματισμό το λαποκεφάλισε στην πλατεία. Και προσοχή στο γορίλα, εντάξει.